All Είναι σχέδιο. Έχουμε πει από καιρό ότι όλο μας το σχέδιο είναι σχέδιο. Αυτό είναι ένα δυναμικό σχέδιο. Αναπτύσσουμε το σχέδιό μας για τον Μάιο και πάντα με σχέδιο. Ποιο του θα έχει γράψει όλα αυτά, χτε το ακούσαμε από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μπισωτάκη. Μάλλον προχτέ το είπε ο Κυριάκο Μπισωτάκη. Χτε ο κυβερνητικό εκπρόσωπο το ακούμε σήμερα εμεί, γιατί είμαστε λίγο καθυστερημένοι. Και παίζουν με τη λέξη σχέδιο και επιμένουν ότι το σχέδιό του είναι αυτό που λέει η λέξη σχέδιο. Ότι τι άλλο θα ήταν. Ένα σχέδιο είναι μόνο σχέδιο, δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο. Αν ήταν κάτι άλλο, θα ήταν άλλο. Να πω κι εγώ και να μιμηθώ το στυλ του. Αν ήταν απόφαση, θα ήταν απόφαση. Είναι έργο, είναι έργο. Είναι σχέδιο. Άρα. Δεν λέγεται αλλιώ, γιατί να τονίζουν ότι είναι σχέδιο. Και το έγραψε κάποιο τον Κυριάκο, το είπε ο Κυριάκο ε, στη Βουλή, το ακούσαν και από κάτω οι υπουργοί, και επειδή πρέπει να αντιγράψουν το μεγάλο ηγέτη και να τον θαυμάσουν και με αυτόν τον τρόπο, αρχίζουν και αυτή την, την κουλαμάρα, αρχίζουν και τη λένε όλοι. Από εκεί και πέρα, βέβαια, ο Πέτσα χθε δεν είπε μόνο αυτή την κουλαμάρα, άρχισε να λέει κι άλλα. Μπήκαμε από σήμερα το πρωί στη γέφυρα ασφάλεια που μα πάει σε μια νέα κανονικότητα. Όμω όλοι ξέρουμε. Ότι τώρα αρχίζουν τα δύσκολα. <Ρελοί> ότι η επιστροφή στη νέα κανονικότητα μοιάζει με έξοδο από τον λαβύρινθο. και όλοι εμείς, σαν το Θησέα, <Ρελοί> πρέπει να ακολουθήσουμε ευλαβικά τον μύτο της Αριάδνης για να βούμε ασφαλείς από το λαβύρινθο της πανδημίας του κορονοϊού. <Ρελοί> <Ρελοί> Οχ, oh, Παναγία μου, σε λίγο θα καταντήσω σαν την Όλγα Τρέμι. Έχουμε πει από καιρό ότι όλο μας το σχέδιο είναι σχέδιο. Έχω πει επίσης από την πρώτη στιγμή ότι αυτή η διαδικασία, αυτό το σχέδιο, και είναι ένα καλά μελετημένο σχέδιο, είναι αυτό το οποίο λέει η λέξη σχέδιο. Το σχέδιο λοιπόν είναι σχέδιο. Και ο Μάη δεν είναι Μάρτη. Μην το ξεχάσουμε. Ο ίδιο μάλλον τα έχει γράψει αυτά. Δεν είναι ο Κυριάκο, του τα γράφουνε. Εκτό αν είναι ο ίδιο ο Κυριάκο, οπότε αλλάζει όλο. Γίνεται ακόμη καλύτερο από ότι το έχουμε στο νου μα και από ότι το βλέπουμε μπροστά στα μάτια μα. Το σχέδιο λοιπόν είναι σχέδιο. Το λέει και η λέξη, δεν μπορούσε να ήταν κάτι άλλο. Και αισθάνεται την ανάγκη και ο συγγραφέα και αυτό που το διαβάζει να το αναφέρει στη Βουλή στο. Press room. εδώ ακούσαμε τον κύριο Πέτσα να λέει για το Λαβύριθον, να λέει για το Θησέα για την Αριάδνη να λένε όλα αυτά δεν χρειάζονται η πανδημία και όλο αυτό που περνάμε δεν χρειάζεται καμία παρομοίωση από μόνο του στέκει το γεγονός και μπορούμε όλοι να καταλάβουμε χωρίς να το έχουμε ξαναζήσει τι ακριβώ συμβαίνει δεν έχει ανάγκη Υποστήριξη από σχήματα λόγου, μεταφορέ, παρομιώσει και όλα τα υπόλοιπα μια και το έκανε ο κύριο Πέτσα, να ακούσουμε γιατί σε ανύποπτο χρόνο, σε ανύπωλο, ο Κυριάκο, Μητσοτάκη ο Προθυγό και σοτία όλων ημών, είχε αναφερθεί περίπου σε αυτό το θέμα. Απευθύνω όμω φίλε και φίλοι και στου συμπολίτε μα του ζητώ να αφήσουν πίσω τι πολιτικέ προκαταλήψει του παρελθόν του. Του ζητώ προσωπικά. Να με εμπιστευθούν σαν το μινόταυρο Kelly, dit, aussi, Limerick, oui. Να με εμπιστευθούν σαν το μινόταυρο. Κάτι πίνουνε ναι. όλοι αυτοί εκεί μέσα Δεν εξηγείται αλλιώς Ή τους έχει χτυπήσει καρατίνα στο κεφάλι ε, ανεξαρτήτως αν είναι κουρεμένοι ή όχι γιατί ο κύριος Πέτσας άρχισε να αλαλάει μετά το κούρεμα από όταν δηλαδή ανέβασε τη φωτογραφία που κουρεύτηκε στο σπίτι του μέχρι τότε το ήταν ένα πολύ σοβαρός τέλεχος ένας πολύ σοβαρός άριστος αυτής της κυβέρνηση. από εκεί και πέρα καταλάβαμε ότι κάτι δεν πάει καλά και ο άνθρωπος κάνει ότι μπορεί σχεδόν καθημερινά με το σοβαρό του πάντα ύφο, να αποδεικνύει αυτό ότι δεν πάει Κάτι καλά, μπορεί να τα λέμε όλα αυτά γιατί είμαστε προκατηλημένοι. Ε, δεν είμαστε σε αυτή την παράταξη, δεν είμαστε με τους άριους τους, όμω υπάρχουν άνθρωποι της τέχνης, εργάτες που είναι πολύ της μόδας, της, ε, τέχνης όπως ο κύριος Μαραγδής ο σκηνοθέτης που θα γυρίσει και ταινία με τη ζωή του Τσιόδρα. Ακούσαμε χθε το απόσπασμα. Θα ακούσουμε τώρα ένα άλλο απόσπασμα από τον σκηνοθέτη Μάραγκδί, ο οποίο με πολύ μετρημένα λόγια, ήπιου τρόπου έκφραση, μιλάει για τον Κυριάκο, για τον Τσιόδρα και για τη χώρα. Η Ελλάδα ήταν τυχερή που βρέθηκε αυτό ο άνθρωπο εκεί. Σε ευχαριστώ, Βανεγείο. Εμεί οι Έλληνε είμαστε τυχεροί. Ο καθηγητής όμω ήταν τυχερό που βρέθηκε ε, αυτό το πρωθυπουργό. Ο οποίο έχει όμοια χαρίσματα με αυτό που έχει. Ο καθηγητής και έτσι αυτή η διάδα έφτιαξε αυτό το θαύμα διότι περί θαύματος πρόκειται διότι δεν είναι μόνο ότι μας πήγε στο σωστό μονοπάτι για να φύγουμε από το σκοτάδι ας πούμε του αόρατου εχθρού ήτανε ότι απεκατέστησε τη φήμη της χώρας μας στο εξωτερικό μέσα σε ένα μήνα. Γίνανε θαύματα. Σε ευχαριστώ Βανίγερο. Ε, σε αυτό και το θαύμα που έγινε στον Ευρώ η χώρα μας, πια, μοιάζει να είναι άτρωτη, δηλαδή έχει πάρα πολύ καλή ηγεσία. Όχ, Παναγία μου, σε λίγο θα κατατήσω σαν την Όλγα Τρέμι. Τι κάνεις εσύ εδώ, δεν έχεις καμιά νυχταίρια να μας σου Μασουλήσει νυχτερίδα. Δεν μα βρίσκεται κάποια, είναι η αλήθεια. Αυτή τη στιγμή εδώ θα τη μασουλούσαμε. Μασουλάγαμε. Αλλά δεν έχουμε νυχτερίδα. Είναι ο Βελόπουλο που κάνει αυτή την παρακίνηση και την παρότρινση. Ο άλλο που φοβάται μην καταντήσει την Όλγα κατρέμη είναι ο Τσακαλώτο. Και ο Σμαραγδί, ακούσατε: Η χώρα είναι άτρωτη. Μίλησε για θαύματα μετρημένα, πολύ μετρημένα. Με χαμηλού τόνου αναφέρθηκε και έγλυψε θα μπορούσε να πει κάποιο, αν δεν ξέραμε την έννοια του ρήματος τον Πρωθυπουργό, τον Τζιόδρα και επειδή επίκειται και μια ταινία μπορείτε να, την, μπορεί να δούμε όλοι να χρηματοδοτείτε 100% από το Υπουργείο Πολιτισμού για άλλα δεν έχει να δώσει αλλά είμαι σίγουρος αν είναι να περιγραφεί μια τη χώρα και το θαύμα που κατάφερε αυτή η χώρα στον πρώτο μήνα καραντίνας, γιατί μπορεί να ακολουθήσουν κι άλλοι. Ε, τότε αξίζει να το δούμε και να επιδοτηθεί. Θα πάμε τώρα στην ε, Καλαμάτα. Έχει γίνει viral ένα ηλικιωμένο. Και αυτό είναι τίτλο θυμίζει, γιατί σήμερα, αν δεν γίνει με κάποιο τρόπο viral στο διαδίκτυο και αλλού. Και άμα γίνει στο διαδίκτυο, σε παίρνουν και τα άλλα τα κανάλια. Άμα δεν γίνει viral, δεν υπάρχει. Παλιά λέγαμε να γίνει βίντεο. Όχι. Έχει σημασία τώρα να γίνει βίντεο, αλλά να γίνει viral βίντεο. Γιατί. Δεν έχει κανένα νόημα στη ζωή. Ο Καλαματιανός λοιπόν λέει: Από έναν εκεί δεν έχουμε. Όχι, από τη γυναίκα μα. Περιφέρεται στα μαγαζά, θα αρχίσει το κομπορτήρι, απ' εμεί θα φοβόμαστε τώρα τη γυναίκα μα. εγώ είπα στα παιδιά, μου πεθάνε, αυτή γυναίκα Όλο έξω, κύριε. Πριν στα μαγαζά, θα αρχίσει το κομπορτήρι. Φοβάται πια τη γυναίκα του. Τόσο καιρό την είχε κλεισμένη μέσα, δεν φοβόταν. Ο ίδιο έβγαινε βέβαια, πήγαινε για καφέ, γιατί τώρα εδώ σε ένα καφενείο και κάπου κάθισε μια πλατεία. Αλλά από εδώ και πέρα φοβάται τη γυναίκα και θα ξαμοληθεί, Θα πηγαίνει στα κομμωτήρια. Κάθε μέρα θα πηγαίνει στα κομμωτήρια η γυναίκα του. Οπότε τη βλέπει ω απειλή μέσα στο ίδιο του το σπίτι. Από τον κορονοϊό δεν πήγε. Από τη γυναίκα του μπορεί να πάει μια γυναίκα τώρα επίση viral. Και αυτή άρα καταξίωση στη σύγχρονη εποχή. Από την Καβάλα. Όμως, από την καβάλα ε, ενώ άνοιξαν χθε όλα τα μαγαζιά και ξεχύθηκαν οι γυναίκε και του κυρίου από την Καλαμάτα για να πάει να, στο κομοτήριο και να μεταφέρει τον ιό μέσα στο σπίτι και φοβάται αυτό. Ενώ λοιπόν όλε και όλοι ξεχύθηκαν στα μαγαζιά, η κυρία που θα ακούσουμε τώρα από την Καβάλα δεν τη άρεσε όλο αυτό. Δεν θέλει να ξεχυθεί στα μαγαζιά, θέλει άλλο. Αυτό που με στεναχώρησε Γιάννη πιο πολύ είναι που δεν δόθηκε εντολή να ανοίξουν οι καφετερίες Η παραλία μα είναι τόσο μεγάλη, α μπουν ωραία τα τραπέζια. Δηλαδή τον Ιούνιο που θα πάμε στη θάλασσα αυτό πρέπει να το αλλάξουμε αυτό πρέπει, γιατί ο κόσμος να πάω στα καταστήματα, είναι αφοδιασμένη από όλα δεν έχω καμιά δουλειά να πάω ούτε ενδιαφέρον να έχω να πάω να ψωνίσω τώρα αυτό που με ενδιαφέρει είναι να βγω έξω να πιω ένα καφέ φτιάξε μου ένα καφέ τι καφέ πίνετε? Και μη βάζει ζάχαρη Είναι ο γαλλικός με γάλα χωρίς ζάχαρη, δε μου εντεφέρεται ο καφέ Ναι, δεν υπάρχει, σκέτος καφές και χωρίς ζάχαρη Δανε όπως η ζωή μου, η πικρή και αχαρή. Τι κάνεις εσύ εδώ, δεν έχεις καμιά νυχτερή να μας σου Καφέ είπαμε να πιούμε, παιδιάται και ο βελόπουλο να μασουλήσουμε τη νυχτερίδα, δεν έχουμε νυχτερίδα, αν την είχαμε, πολύ ευχαριστώ. θα τη μασουλούσαμε, δεν έχουμε όμως, ακούσαμε την κυρία, καφέ θέλει να κάτσει με τις φίλες της εκεί με τις ώρες, κάτω από τον ωραίο ήλιο, τον ανοιξιάτικο, τον μαγιάτικο σε αυτόν τον τόπο και να πίνει με τις ώρες καφέ, δεν της λείπουν τα μαγαζιά, τα έχει όλα, Ποιο ξέρει τι έχει στοκάρει από τον καιρό τη καραντίνας, οπότε θέλει... Καφέ. Θα πάμε στο Βελόπουλο, γιατί αυτό το απόσπασμα που ακούσαμε είναι από το καινούργιο φάρμακο που λανσάρι. δεν το έχει ενωμάσει. Είναι η αλήθεια. Μπορούμε να το βγάλουμε εμεί νυχτεριδικών για να ταιριάζει, να τελειώνει σε εικόν. Άρα είναι πολύ έγκυρο, σαν όλα τα προηγούμενα. Και είναι και πολύ αποτελεσματικό, φαντάζομαι, σαν όλα τα προηγούμενα. Δυστυχώ τα κούσματα του κοροναϊού αυξάνονται καθημερινά. Το καλύτερο αντισηπτικό, αντιμικροβιακό. Το οποίο δρά εναντίον των μολύσεων και των λοιμόξεων, ιδανικό για την αντιμετώπιση των παθήσεων του αναπνευστικού, είναι αίμα νυχτερίδα. Γιατί βάζετε μία το πρωί στα χέρια, μία το απόγευμα και μία το βράδυ και δεν περνάει ούτε κοροναϊό, ούτε αιώση γρήπη, ούτε αιώση τίποτα. Πάρτε αίμα νυχτερίδα. Βάζουν μάσκε. Η μάσκα, το έχω πει και άλλη φορά, δεν είναι το πρόβλημα. Στα χέρια μα είναι το πρόβλημα. Από εδώ πάμε εδώ. Από εδώ. Καταλάβετε το! Είναι 36 ευρώ προλάβετε τώρα. Και μέσα στην προσφορά το εξαιρετικό βιβλίο Η νηστεία του Αγίου Όρου. Έτσι! όλες οι αγιορείτικες συνταγέ κρέας σκύλου, η ψηνόμυρη μυκοφάγων. Για να κάνετε νηστεία, μόνο 36 ευρώ τώρα όμω. Λαβά! Κονεμάρα! On serves tout le prix du silence. Με αίμα νυχτερίδας Αποτρέπετε κάθε μικρόβια από τα χέρια σας Δεν φάγετε μικρόβια Είναι αντισηπτικό, φυσικό, είναι φυσικό Είναι αίμα νυχτερίδας. Μία επάλυψη θα κάνετε το πρωί Μία το μεσημέρι, μία το βράδυ Κάνετε 17 γυραψίε. δεν κολλάει τίποτα Όχι 18, μέχρι 17 Μετά θέλει ανανέωση για να αρχίσετε πάλι Μέχρι να συμπληρωθούν 17 ολόκληρες χειράψιες, είναι των νυχτεριδικών δεν το ονόμασε, το ονομάζουμε εμείς, δεν νομίζω να έχει αντίρρηση, η ονομασία πληρεί όλες τις προδιαγραφές που έχουν τα φάρμακα του Βελόπουλου να τελειώνει σε ικόν και από εκεί και πέρα όλα λύνουν το ίδιο πρόβλημα είτε τελοπόν πάρει, είτε βυζαντινών πάρει, είτε απορροφητικών είτε εντερικών, είτε αυτοκρατορικών, όλα αυτά είναι πραγματικά φάρμακα ε, του Βελόπουλου έχουν την ίδια αποτελεσματικότητα. Και να μην γιατρέψει το ένα, θα γιατρέψει το άλλο. Οπότε να τα πάρετε δε όλα μαζί. είστε σούπερ θωρακισμένοι μαζί με το αίμα στον των νυχτεριδικών. Έχετε κάνει την καλύτερη επιλογή τσακαλώτος. Τσακαλώτος μας λείπει η αλήθεια. Θα μπορούσε να μείνει στο Υπουργείο. Ε, να είναι και ο Σταϊκούρας, να είναι υπουργό και ο Τσακαλότος ώστε να τον βλέπουμε περισσότερο να μιλάει, να πασχίζει, επειδή είναι και μαρξιστή, μην τα ξεχνάμε αυτά να πασχίζει για το καλό της οικονομίας για το καλό των πολλών, επειδή ακριβώς είναι μαρξιστής ε, μας εκμυστηρεύτηκε κάτι ο κύριος Τσακαλώτος Σήμερα το πρωί πήρα την απόφαση ότι ίσως υπάρχει Θεός, γιατί ξύπησα και με το δεύτερο καφέ μου, είδα την Όλ Des lande de bière autour des lacs, c'est pour les vivants, un peu d'enfer le colléma. Ida Tinolga Tremi. Ah, tout okay. viage de nuage noir qui viennent du nord, colore la terre, les lacs, les rivières, c'est le Ούτε τέρατα είμαστε, όπως θα μας παρουσιάσει η αντιπολίτευση Ούτε απάνθρωποι είμαστε, ούτε παράλογοι είμαστε Μπράβο. <σχει> ποιος, ποιος από την αντιπολίτευση θέλει να παρουσιάσει την κυβέρνηση με αυτούς τους χαρακτηρισμούς Και πολύ καλά κάνει ο Άδωνης Γεωργιάδης Σε μια από τις πέντε εμφανίσεις που είχε χτες Στα κανάλια, μέχρι τώρα νομίζω έχει τρεις και ξεκαθάρισε ότι δεν είναι ούτε τέρατα ούτε όλα τα υπόλοιπα που λέει δεν έχει φανταστεί, δεν έχει σκεφτεί ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι αυτό που έδωσε το ως περιγραφή. Οπότε καλά κάνει και το ε, ξεκαθαρίζει και ακούσαμε και τον τζακαλώτο. Ε, στο δεύτερο καφέ υπάρχει Θεός γιατί είδε την τρέμει. Οπότε όταν δεις την τρέμει και που στο δεύτερο καφέ προφανώς κάποιο την έχει στείλει, δεν έρχεται έτσι μόνη της. Ως οπτασία φαντάζομαι την ειδόχη πραγματικότητα, δεν την είδε στον δρόμο, εκεί είναι πραγματικότητα. Ε, όπως λέει και το σχέδιο που είναι σχέδιο, η πραγματικότητα είναι πραγματικότητα. Εδώ ήταν όνειρο, φαντασίως ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Και φτάσαμε με τον Τσακαλώτο εδώ να πούμε ότι σαν σήμερα το 1818, 1818 γεννήθηκε ο Κάρλ, Μάρξ, ο Κάρλ Μάρξ. Οπότε περνάμε σε ένα μίνι αφιέρωμα με τον ε, ε, μαρξιστή Τσακαλώτο.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 Έχω προωθήσει από το τηλεοπτικό μου βιβλίο που λέει το ίδιο, το κεφάλαιο του Μάρξ. Λέει κατευθείαν έχω πουλήσει πάρα πολλά αντίτυπα μάλιστα. Τα μεγαλικά μου χρόνια διάβαζα πολύ Μάρξ, για να καταλάβω γιατί γοήτευσε τόσο πολύ τον κόσμο. Καϊμένε Μάρξ χαημένο Μάρξ στην κυριολεξία το έχει διαβαστεί και από τον Άδωνη Γεωργιάδη και έχει πουληθεί και από τον Άδωνη Γεωργιάδη ο Τσακαλώτο νωρίτερα σε παλιά του συνέντευξη είχε πει ότι παραμένει το ίδιο Μαρξιστής όσο ήταν στην αρχή Καθόλου δηλαδή, γιατί ούτε στην αρχή ήταν και κυρίω δεν ήταν όταν του δόθηκε ευκαιρία να εφαρμόσει οικονομικέ θεωρίε ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, στο πλαίσιο πάντα του μαρξισμού. Στα λόγια, βεβαίω, είναι πολύ μαρξιστή. Παραμένει, ξεκίνησε, είναι μαρξιστή. Ο Άδωνη έχει πουλήσει Μάρξ, έχει διαβάσει Μάρξ. Αλλά αν δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε αφιέρωμα στο Μάρξ αν δεν κάποιον που επί 4,5 χρόνια ω πρωθυπουργό εφάρμοσε από την αρχή ω το τέλο Μαρξισμού. Ο Μάρκς καρακτήρισε κάποτε τη γαλλική εξέγερση της κομμούνας του Παρισίου ως έφοδος στον ουρανό. Εμείς επιτρέψτε μου να πω χρειαζόμαστε σήμερα μια ευρωπαϊκή, δημοκρατική και ειρηνική έφοδο αλλά έφοδος στη γη. Γης, τι πατούμε, όλοι μέσα θέ να πούμε Ένας, ένας! Όλοι μέσα θέ να πούμε, του τη γης, του τι πατούμε Αλλά έφοδος στη γη, όχι στον ουρανό. Του τη γης, θα μας σε πάει, δώστε το Και μιας και βρισκόμαστε σε αυτόν τον ιστορικό χώρο, να θυμηθώ και μια φράση του Μάρξ, ας μου το συγχωρέσετε, Με χαρά. που έλεγε ότι ένα φάντασμα πλανιέται πάνω από την Ευρώπη. Το φάντασμα του κομμουνισμού έλεγε τότε. Εγώ θα πω ότι το φάντασμα τώρα είναι το φάντασμα του ΣΥΡΙΖΑ. Μόνο που τώρα είναι κινούμενο σχέδιο φάντασμα, όπως το βλέπουμε στα κινούμενα σχέδια, ενώ όταν ο Μάρξ μιλούσε για εκείνο το φάντασμα, όντως ήταν φάντασμα, και τρομοκρατούσε αυτού που έπρεπε να τρομοκρατήσει. Ή, ή, κάνουμε ένα μήνυμα φιέρο εδώ, επειδή σαν σήμερα το 1818 γεννήθηκε ο Κάρλ Μάρξ, ο Κάρολος, ο Θεό Κάρολο, όπω τον λένε. Μάρξ, είπαμε να σταθούμε στου πιο μεγάλου μαρξιστέ που έχουμε ζήσει στη δική μα γενιά σε αυτόν τον τόπο. Γι' αυτό ακούσαμε τον Τζακαλώτο, γι' αυτό ακούσαμε τον Αλέξη Τσίπρα, γι' αυτό ακούσαμε και αυτόν που έχει εμπορευτεί και έχει διαδώσει τον Μαρξισμό που είναι ο Άδωνη Γεωργιάτη και τον έχει διαβάσει αλλά υπάρχει και ένας που δεν πάει ο σας, που όμως έχει διαβάσει Κάρολο Μάρξ. Ε, μου θύμισε ένας φίλος, με αφορμή μια συζήτηση που έκανα πριν από κάποιες μέρες, στην οποία αναφέρθηκα και στον Κάρολο Μάρξ, ένα ρητό του. Καλύτερα ένα τέλο παρά μια αφλαιότητα χωρίς τέλος. Ta hypotérise, au Karl Marx. on y voit encore des hommes d'ailleurs venus chercher le repos de l'âme. Mais pour le cœur, un coup de meilleur. L on y croit encore que le souviendra, il est tout près, où les Irlandais feront la paix autour de la croix. Καλύτερα, αυτό είναι για γενική χρήση, όπω καταλαβαίνει ο καθένα. Και εδώ το συγκεκριμένο απόσπασμα του το θύμισε κάποιο ε, και το έβαλε στον λόγο του ο Κυριάκο Μητσοτάκη. Είναι από τη Βουλή το απόσπασμα. Όμω και ο ίδιο έχει, όσο και αν σα φαίνεται παράξενο, η αδερφή του έχει διαβάσει Λένιν, όπω μα έλεγε, τώρα Ραμπακογιάννη. Ο ίδιο ο Κυριάκο Μητσοτάκη, πέρα από την εξορία του πρώτου έξι μήνε, και μετά έχει και στο Πανεπιστήμιο κυρίω, έχει διαβάσει ε, Κάρολο Μάρξ. Βιβλία που να αφορούν την αριστερά, συχνά έχει διαβάσει κάποια. Για το μου λίγο πιο... Ε, το κεφάλαιο του. Oh, ε, <laughs> <laughs> και έξω, το, το κεφάλαιο ήταν υποχρεωτική, όπως και ο Μάρξ ήταν υποχρεωτικό ανάγνωσμα εκείνη την εποχή στο, στο Πανεπιστήμιο. Καμία... Δηλαδή το, το κεφάλαιο να πει το έχει διαβάσει όλο. Το κεφάλαιο το έχω διαβάσει όλο, βέβαια. Οπα. Το κεφάλαιο θα πει το έχει διαβάσει όλο. Το κεφάλαιο το έχει διαβάσει όλο. Οπα-όπα! Τι κάνει εσύ εδώ! Δεν έχει καμιά νικτήρια να μα μιλήσει, Τζόχ Παναγία μου. Σε λίγο θα κατατήσω σαν την Όλγα Τρέμ. Το κεφάλαιο θα πει το έχει διαβάσει όλο. Το κεφάλαιο το έχει διαβάσει όλο, βέβαια. Ακούστε, καταρχήν όλοι μα έχουμε περάσει από τη φάση που διαβάζαμε πολύ νεύρη. Έτσι λοιπόν η Ντόρα έχει περάσει από μια φάση που διάβαζε Λένιν ο Κυριάκος το έχει όλο το κεφάλαιο στα χρόνια του Πανεπιστημίου φαίνεται, φαίνεται αυτό από τα, τις θέσεις που υποστηρίζουν από την κατανόηση των συστημάτων των οικονομικών τις προτάσεις που κάνουν και όλα αυτά που βλέπουμε όλοι μας εδώ είναι η 2,11,10,80,8,80 αν έχετε διαβάσει όλο το κεφάλαιο όπως η Λένιν σε κάποια φάση τη ζωή σας ε, πάρετε μέσα να πείτε στον άλλον το έχετε διαβάσει όλα, τα ξέρει κιόλας και τα άπαντα Λένιν νομίζουν 52 οι τόμοι και το κεφάλαιο radiopapakiparapolitica.gr βλέπουμε τα μηνύματά σας τα στέλνετε σε αυτή την ηλεκτρονική διεύθυνση ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει σήμερα τον ήχο στο επίσημο site ελληνοφρένιο.net.gr μα ακούτε τώρα live με τα εικογραφημένου. Εκεί διαβάζεται και διάφορα που ανεβάζουμε κατά καιρού ή οτιδήποτε άλλο. Στο YouTube είμαστε στο Official, Ελληνοφρένιο Official, από κάτω έχει και εγγραφή. Μπορείτε να κάνετε και έναν διάλογο. Υπάρχει το ανοιχτό, ελεύθερο πάντα chat. Και έχουμε λαό, το πρώτο μέρο του λαού μα πάει και στι πρώτε διαφημίσει. Είδαμε την πρώτη. Τι, Τι κάνει, αγόρι, καλά. Καλά, εσύ. Κι όλα. Εδώ ακούγα τώρα την εκπομπή και λέγει να κάνουμε ταινία τη ζωή του Τσιόδρα. Του Τσιόδρα, βεβαίω. Oh. Γιατί όχι. Ναι, ναι. Πώ θα κάνουμε support στου art workers. Πρώτα θα ξεκινήσουμε yeah. από αυτού που γλύφουν λίγο παραπάνω. Τι να κάνουμε τώρα. Αμπράβο. Oh, Αλλά μπορεί να σου πω κι εγώ ένα πολύ ωραίο. Επειδή κάποιο που είναι επιστήμονο δεν μπορεί να πιστεύει στο Θεό, μπορεί να πείτε ω κοιτζή που μα λέει Παπαγγέ. Yes. Ωραίο για ταινία. Γιατί μόνο κοιτζή μπορεί να είναι κάποιο ο οποίο πιστεύει στο Θεό. Επιστήμον δεν μπορεί να είναι. Με αγάπη Δημητράκης. Άντε γεια. Γεια σου Δημητράκη. Αποστολή. Έλα. Γιορτάζω. Έχω γενέθλια. Γιορτάζεις. Μπράβο Μαρή. Πόσο είσαι. Τα ε, του Χριστού 33. Εκείνη μου σύγει την αξιοπρέπεια όμως μετά και ξέρεις. <laughs> Νήπω και να εσύ. Πω, να σου πω, παίρνουμε χρόνια πολλά. Ναι, χρόνια πολλά, τι θε. Ευχαριστώ. Να σου πω, έχω ένα θέμα τώρα που τελειώσει το θέμα με το 13033. Πώ θα σε αποθηκεύσω να σου στέλνω μηνύματα που την είχαμε τη δικαιολογία για τον άντρα μου, α πούμε, αλλά τώρα πια πώ θα γίνει. Α, τι θα λέμε, ε. ε ναι, 1152 κάνουμε Τι είναι αυτό, Οι καταγγελίε. Α, ναι, σωστά, έχει δει και το ξέχασα. Οι καταγγελίε ότι έχω βάλει τραπέζια μέσα. <laughs> ότι έχω μαγαζί, yeah. ξέρω εγώ. Okay. Και ότι έβαλα τραπέζια μέσα. Ωραία, ωραία. Και δεν φοράμε. Και μάσκα. Αχ, ναι, είναι και αυτό που το πάω. Σωστά. Ωραία, εντάξει, έχουμε λίγο. Έχουμε λίγο. το ξατοκαλύψω. Έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εντάξει, καλύψω. τώρα, άμα κάνω λάθο και δεν είναι 11.52, δεν θυμάμαι ποιο είναι. Βρέστο. Κοίτα, έχουμε και το 11.42. Πάντα για το τσιγάρο. Ε, 11.42, βάλεμε για το τσιγάρο. Πέσω ότι ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. καπνίζω μέσα, άρα έχουμε και τραπέζι μέσα, και άρα, αφού καπνίζω, δεν φοράω μάσκα. Oh, είναι oh. καραμπινάτο. Oh, oh. Και, oh, oh. Και, oh. και ότι ναι, πρέπει oh. να φύγει εκτάκτω από το σπίτι για να με συναντήσει, για την καταγγελία, να κάνει ένορκε. Σωστά, σωστά. Εντάξει, το έχουμε. Έγινε. Π ναι γεια σας λέγετε καλέ ναι ακούς το μακα που μέσα και δεν μπορούμε να μιλήσουμε τώρα μίλωσε τον λίγο το μακα πορεύεται η αποστολής δηλαδή όχι ναι ωραίος η κιόλα, Με έγελάς να με γελάσουμε παλιά με περνανε και κάναν ανάσες α α τώρα τίποτα. Ναι, βάλω το πιο δυνατά, μήπως δεν άκουγα. πέλα και θα ενημερώνουμε. Ναι, ωραία. Το σατανά, καλός είναι. Ευχαριστώ, Μπράβο. Το, το τι του. σχολιάζουμε τώρα. Παρακαλώ, λέγεται. Όχι. Δεν λέγεται, το ξέρω ότι δεν λέγεται. Θα γίνει καμιά συνεννόηση. <χ traumatizing noise> Μπα. <bol Dear friend> ναι. Αλέ <χ 92> Βρε <μπάμου>. εσύ είσαι. Εσύ πήρε και πριν. Χρόνια πολλά, δε. Μαρή, νόμιζα τα κακάρι στο τηλέφωνο, με πήρε για να τα κακαρώσει. Γιατί είχα εδώ τον χωροφύλακα. Έβγαλε γκόμενο. Ε. Να στην τρίτη ηλικία. Έβγαλε γκόμενο, λέω καινούριο. Σα Δεν άκουσα. Ναι, δεν ακού Γόμενο Γκόμενο, λέω. Έβγαλε γκόμενο, χωροφύλακα. Ναι, δεν σου έχω πει. Καλέ, πηδά τα σώματα ασφαλεία. Δεν πειράζει. Ναι. Αγάπη είναι έτσι κι Ναι. <Τι> Ε, θέλω να καταγγείλω κάτι. Ο γιο μου όλα θέλει να με. Να σε. Να με. Να με ξεφτυλίσει, να με. Απειλήσει. Να με επιλύσει. Να σε απειλήσει, μάλιστα. Είσαι υποβολή, ανέχει. Τι σου κάνει, Μου λέει, Θα σου κόψω την ελληνοφρένεια. Α, παπά το τσογλάνει. Είδε συμπάτσι. Το τσογλάνει όμω αυτό από την πρώτη μέρα σα ακούει ανελειπώ. Και τι να το κάνω αφού τώρα, Όχι, δεν θέλω. Να μου δώσει. Πολλά φιλιά το θύμιο μας που μας κάνει κάθε φορά να κλαίμε από συγκίνηση. Δεν και πολύ εσύ. Ε. Θες και πολύ. Και σε σένα που σ' αγαπάμε πολύ. Άντε καλή τύχη εύχομαι. Ευχαριστώ. Α βάστα θα κρατήσω ε. Αυτό που έβγαλε και κορονοϊό μωρή καθαρή. Μπράβο. Έχουμε πει από καιρό ότι όλο μας το σχέδιο είναι σχέδιο. Αυτό είναι ένα δυναμικό σχέδιο. Αναπτύσσουμε το σχέδιό μας για το Μάιο και πάντα με σχέδιο. Τι ωραίος που εξελίσσεται. Τι ωραία που εξελίσσεται ο κύριος Πέτσας. Δεν το είχαμε από την αρχή γιατί όλοι αυτοί που είναι πολύ σοβαροί. Ε, όχι επειδή είναι μέσα του σοβαροί. Επειδή μιλάνε αυστηρά στα κάτω, δεν γελάνε καθόλου, είναι και, κινούνται κειμένου. Θε λίγο καιρό να καταλάβει τι παίζει με αυτού του τύπου. Σιγά σιγά από το κούρεμα και μετά ο Πέτσας εξελίσσεται σε πολύ μεγάλο αστέρι και νομίζω θα ανοίξει τα φτερά του. Φαίνεται γιατί μέσα σε ένα μήνα από το κούρεμα, κάπου εκεί ίσω και λιγότερο, έχει κάνει πάρα πολλά βήματα. Πάρα πολλά βήματα και είμαστε μαζί του, του συμπαραστεκόμεθα. Συμπαριστάμ που, έλεγα, που έλεγε και ο Σιμίτη, προσπαθώντα να πει τη λέξη συμπαριστάμεθα, δεν την είπε ποτέ. Έτσι λοιπόν συμπαραστεκόμαστε. Στον κύριο Πέτσα του ευχόμαστε τα καλύτερα. Το έχει να ξεδιπλώσει να αφαιθεί όπως συμβαίνει με όλους, με όλους αυτούς, Τα μεγάλα ταλέντα Τα μεγάλα ταλέντα τη γιατί αυτοί είναι οι πραγματικοί εργάτε τη τέχνη. Έχει έρθει η ώρα να ακούσουμε ειδήσει από την ελληνική αστυνομία. Είναι η Άψογα χτενισμένη και κουρεμένη εμφανίστηκε η Σοφία Βούλτεψη. Δεύτερη μέρα ανοίγματος των κομωτηρίων και απευθυνόμενη στους δημοσιογράφους ρώτησε «Το μαλλί πώς είναι» επαναφέροντας στην επιφάνεια μια εμβληματική φράση που σημάδεψε ανεξίτηλα τη σύγχρονη πολιτική ιστορία του τόπου. Συγκέντρωση στα πρότυπα του ΠΑΜΕ πραγματοποίησε σήμερα το πρωί ο Βασίλης Λεβέντης. Τηρώντας τις αποστάσεις, ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών, μόνος του και χωρίς οπαδούς, συγκεντρώθηκε στην πλατεία Συντάγματος, θέλοντας να περάσει τις πολιτικές του απόψεις. Στα σχετικά πλάνα από drone, Ντρόουν, φαίνεται ο Βασίλης Λεβέντης εντελώ μόνος του να τηρεί αποστάσεις από του οπαδού γύρω του που δεν υπήρχαν. Στον απόϊχο τη συγκέντρωση του Πάμε την Πρωτομαγιά έρχεται να προσθεθεί η ερώτηση βουλευτών του Μέρα 25 στη Βουλή για την διατάραξη ειρήνη των περιστεριών τη πλατεία. Οι συγκεντρωμένοι του Πάμε ενόχλησαν την ήσυχη ζωή των περιστεριών τη πλατεία, αναφέρεται στη σχετική ερώτηση, ενώ σημειώνεται χαρακτηριστικά ότι κανεί από του διαδηλωτέ δεν έλαβε υπόψη του τον εύθραυστο ψυχισμό των περιστεριών. Απόψε στι 9 χειροκροτάμε του κομμωτέ και τι κομμότριε σύμφωνα με παρένεση τη μαρέβα Γκραμπόφσκι Μιτσοτάκη. Η κίνηση αυτή τη κυρία Γκραμπόφσκι Μιτσοτάκη θέλει να υπογραμμίσει τον τιτάνιο αγώνα που θα δώσουν οι εργαζόμενοι στον χώρο τη κόμωση. Το ιδιαίτερο αυτή τη φορά είναι ότι με την γνωστή Νταλίκα θα κυκλοφορεί στου δρόμου τη Αθήνα και η άλχη τη Πρωτοψάλτη, η οποία ανεβασμένη στην καρότσα τη θα πετάει τσατσάρε στον κόσμο. Καιρός Καιρός να πήξουμε τα πάρκα Της πλατείε και τις παραλίες Για να κλειδαμπαρωθούμε πάλι μια ώρα αρχίτερα Εδώ ακροατής Στέλνει μήνυμα Από τη Σουηδία Από τη Στοχόλμη Και λέει κάτι για το πάμε δεν έχει σημασία το μήνυμα Θετικό προς το πάμε. Και καταλήγει χαιρετίσματα από μια συνεφιασμένη Στοκχόλμη με νέα βαθμούς. Εδώ εμείς έχουμε σχεδόν καλο, καλοκαίρι κομνινέ, έτσι λέγεται. Αυτό πήρα, γι' αυτό διάλεξα να διαβάσουμε να μισό διαβάσουμε το μήνυμα. Για να πάρουμε μια εικόνα του τι ακριβώς γίνεται εκεί και για να καταλάβεις εσύ εδώ τι γίνεται εδώ. Ε, με έναν ήλιο έτσι ωραίο, με μια καθαρή ατμόσφαιρα που συμβαίνει πάντα τους Μάηδε. Και είναι ωραία να περνά καλά, ανεξαρτήτω καιρικών συνθήκων. Εκεί ήταν πιο χαλαρά από ό,τι ξέρουμε τα μέτρα. Δεν τα πολυκλείσανε ή δεν τα κλείσαν καθόλου. Με λίγο πιο αυξημένου νεκρού και κρούσματα. Εδώ τα είχαμε κλείσει. Από χτε έχουν ξεχυθεί όλοι. Γίνεται χαμό. Θα μετρήσουμε σε 15 μέρε τι ακριβώ θα γίνει. Πάνε όλοι σαν να μην υπάρχει αύριο και μεθαύριο. Φορώντα μα και στηρώντα καμιά απόσταση. Αλλά πολλοί κόσμοι σε πάρα πολλού χώρους βγαίνει ο προχτές ο, την προηγούμενη εβδομάδα ο Άδωνης Γεωργιάτης και λέει να φάμε φράουλες φάτε φράουλες, λέει, είναι φτηνές γιατί τα πορτοκάλια δεν είναι και τόσο φτηνά το άκουσε αυτό ο Σάκης Ρουβά. και στη ΣΥΑΚΟΣΙ που είχε πάει προχτές για να κάνουν μια τηλεοπτική εκπομπή έχει θερμοκήπιο ο Σάκης Ρουβάς, είδαμε. όλο το γύρισμα ήταν στο, σπίτι, στο θερμοκήπιο του σπιτιού του γιατί το μένουμε μέσα δεν είναι για όλους ίδιοι όπως μπορεί να καταλάβει ο καθένας. Έτσι λοιπόν την πήγε στο θερμοκήπιο και είδαμε και τι μεγαλώνει, τι δεν μεγαλώνει, πώς αναπτύσσονται τα φυτά και πέσαμε και σε μια φράουλα. Θα ακούσουμε και τον Άδωνη να παρακινεί και τον Σάκη να κόβει τη φράουλα και να την προσφέρει στη Σία Κοσιόνι. Μια μου λέτε για τα φρούτα. Στα πρωτοκάλια υπάρχει αύξηση τη τιμή, στι φράουλε υπάρχει μία μείωση τη τιμή. Είναι μια πολύ ωραία ευκαιρία να φάτε φράουλε. Τι σου δώσα να φάει μια φράουλα. <laughs> μια φράουλε, Γιατί <laughs> ναι, είναι yeah. έτοιμε. Εντάξει, δεν είναι ακόμα πολύ έτοιμε, αλλά από χρώμα είναι πολύ καλέ. <laughs> ωραία, να μου δώσει, να με κεράσει. <laughs> Αυτή εδώ, α πούμε. Α, oh, ευχαριστώ πάρα πολύ. Την πλύνουμε μετά να τη φάω. <laughs> δεν χρειάζεται πλύσιμο, να ξέρει. Ah, την, την τρώω έτσι. Ja, δεν έχει φάρμακα, δεν έχει ε, ραντίσματα, δεν έχει τίποτα. Okay. Τα δοκιμάσω Λοιπόν, Φράουλα Σάκη Ρουβά Τέλεια Κύριε και πρώτη μου φράουλα για φέτος Σοβαρά ναι. Θα μπορούσα να είναι λίγο πιο όρυμη αλλά... Και χαίρομαι πολύ που τρώω μια καθαρή φράουλα Η ανόρμη φράουλα θα μπορούσε να ήταν ο τίτλος Του ηχητικού και του τηλεοπτικού Ενσταντανέ που ακούσαμε Και όσοι το παρακολουθήσαν Το είδανε προχτές Απ' τα χεράκια του Σάκη Ρουβά Είναι και καλλιεργητή. Πέρα από πολύ καλός κριτή. Talent show. Είναι και, και αγωνιστή για τη δημοκρατία στο μέλλον με Ευρώπη. Μην τα ξεχνάμε όλα αυτά. Είναι και καλλιεργητή αγρότη με το δικό του θερμοκήπιο, τι δικέ του φράουλε, χωρί ε, χημικά και φάρμακα. Την κόβει και την τρώω κατευθείαν. Ο Άδων Γεωργιάδης πέρα από την παρακίνηση για τι φράουλε, ε, μιλάει από προχτέ, εδώ και καιρό, για τι μάσκες, Έτσι κι αλλιώ το θέμα των μασχών απασχολεί όλο τον πλανήτη, όχι μόνο εμά, ε, αλλά εμά εδώ. Κυρίως με τις αντιφάσεις, βάλτε μη βάλετε, θα βάζετε εκεί, μετά δεν πρέπει να βάζετε εκεί. Προχθές μόλις καταργήθηκε αυτό που είχαν πει για τα σούπερ μάρκετ, για τους καταναλωτές, μένει μόνο ο εργαζόμενου. Ο Άδωνης λοιπόν, επειδή γίνεται μεγάλη συζήτηση για την τιμή τη μάσκας, επειδή σε κάποιο βαθμό ήταν και υποχρεωτική και παραμένει, μίλησε και βρήκε πάρα πολύ φτηνές μάσκες. Εγώ παρότι δεν πιστεύω γενικώ στη διατίμηση ω εργαλείο, εάν κρίνουμε ότι χρειαστεί, δεν θα διστάζω να την πάρω. Δεν θα την πάρω όμω επειδή το ζητάει δηλαδή, αντιπολίτευση για ιδεολογικού λόγου. Κύριε Υπουργέ, για την αντιπολίτευση, ε, τα, τα αιτήματα από που έρχονται από τα σχολεία δεν θα ανά... δώσει... Σήμερα που μιλάμε, σήμερα που δεν μιλάμε. Έχεις, ναι. 50 λεπτά. Είναι Τι... η μάσκα σούπερ Όσο έβαλε ο κόντεν τη διατίμηση, το έχουμε εμεί χωρί διατίμηση. Αυτό είναι μέσα στη τιμή που ναι. αναφέρετε. Ναι. Ο θε να βρει μάσκε με 50 λεπτά. Ό, λοιπόν, λεπτά... Βρίσκει σήμερα στην Ελλάδα. Υπάρχουνε. Ισχύει όλο αυτό. Έχετε κάποια μαρτυρία. Γιατί εδώ, από φαρμακείο βέβαια, ακριβώς περίπου απέναντι από το σταθμό, τη βρήκαμε ένα 60 τη μάσκα, όχι 50 λεπτά. Και όχι αυτές οι ούτε πάνε ούτε οι διαρκές, αυτές οι απλές. Σχεδόν του χειρουργείου με λαστιχάκι. Όχι με τα κορδονάκια, με λαστιχάκι. Ήταν αυτή η πολυτέλεια να την βάζεις με αυτάκια. Ο υπουργό, όπω τον έχουν ενημερώσει, λέει ότι τι βρίσκει στα σούπερ μάρκετ. Τι μάσκετ είναι αυτέ, με 50 λεπτά. Για να το λέει ο υπουργό, δεν μπορούμε εμείς να το αμφισβητήσουμε. Αμφισβητούμε την εξουσία, αλλά όχι τη συγκεκριμένη. Η συγκεκριμένη εξουσία δεν την αμφισβητεί, γιατί έχει μελετήσει, δεν μπορεί να λέει ψέματα. Είναι άριστοι, μην το ξεχνάμε αυτό. Και αγωνίζονται και σώζουν έναν λαό επίση, μην το ξεχνάμε αυτό. Είπαμε λαό σωσμένο, και θα πάρουμε μια γεύση αυτού του λαού του σωσμένου τώρα. Δύο πράγματα σοβαρά και δύο ανούσια. Αυτό φοβάμαι. Πάμε από τα ανούσια. Να πάμε από τα ανούσια. Ε, τι σοβαρά τώρα να γελάσει το πικραμένο; Ωραία, τώρα, επειδή είμαστε γνωστοί Λε, κα... έτσι μου Αποστόλης. αποστολή. Μα... Μα... Μα... Μα... Το ξέρω ότι ήταν ε, τη αγάπη. να κατέβεις σε εκλογές, ας πούμε, λέω εγώ τώρα. Ο με τη και να είναι η και να ο Τσί... ο με το Μα τι σύγχρονη έχουν, δεν υπάρχει σύγκριση απόψεων. Αυτό δεν υπάρχει σύγκριση. Αυτό είναι, είναι, είναι πολύ μεγάλο εμπόδιο κατάλληλα γιατί τη θέληση την έχουν κοινά. από, από πού και, δηλαδή. και ω που ε, είναι τι κοινό έχουν, ε, πε μου, τον άδειο θα μου πει, ναι, τι άλλο κοινό έχουν, το Βορίδη ε, θα μου πει. Ναι, τι άλλο κοινού έχουν, το παπατζιλί θα μου πει. Ναι, Ε, ε, ε δεν ε, βλέπω ε, και τόσα. Τον ίδιο προ την θεωρούν καλύτερο και οι διο. Ο Βελόπλο θεωρεί καλύτερο το μυτσοτάκι, οι Νοεδημοκράτε εδώ το μισοτάκι, καλά πάει εκεί πέρα, δεν υπάρχει πρόβλημα. Θα λύσει και τα χέρια συγυνματά. Πάμε στο δεύτερο ανοίσιο. Ασχοληθείτε λίγο με τον Πέτσαρέφί. Αυτό το παιδί είναι τα λέτο. Ναι, ότι είναι, είναι, είναι. Είναι ταλέντο, δηλαδή. Είναι αυτό που λέμε αφή... πέτσα πάλι, πέτσα πάλι. Ο ο ε, αυτό είναι. Η ενημέρωση 12.30 που κάνει εκεί πέρα, στη κυβερνητική ενημέρωση, είναι πραγματικά ένα, ένα, ένα, ένα μαργαριτάρι. Ένα, είναι, είναι το καλύτερο μέρο τη ημέρα. Mm. Ο τύπο βγαίνει και λέει πριν η εβδομάδα, αυστηρή σύσταση 12 με 6 το βράδυ να μην κυκλοφορείτε, και βγαίνει σήμερα δημοσιογράφο και του κάνει ερώτηση 12 με 6 το βράδυ, γιατί υπάρχει αυστηρή σύσταση να μην κυκλοφορούμε. Και αν είναι, είναι σύσταση, γιατί να μην γίνει η απαγόρευση. Και παντά αυτό, παιδιά, δεν υπάρχει ούτε σύσταση ούτε απαγόρευση. Λέτ Θυμίζει <συλιοφορείτε λέει>. εποχέ, <συλίδε> θα έλεγε Χρήστο πρωτόπαπαπα. Όχι, oh, δεν ήρθε και στο Χρυστάρα, αρε. Θυμίζει εποχέ, θυμίζει η Εβάγγελο Αντώναρου. Ο Αντώναρου, Αντώναρου. ήταν αγαπημένο. Εγώ θα διαφορήσω εκεί πέρα γιατί αυτό ήταν καλύτερο. Δεν τον πέτσα. Τα άλλαζε μέσα στην ίδια πρόταση τα πράγματα. Ah, Α, ναι, πράξεις. αυτό ναι. Είναι πια έμπειρο. Μόλι τώρα, άλλη εποχή. Λοιπόν, πάμε και στα σοβαρά τώρα. Το support art workers και όλου του ανθρώπου τη τέχνη που έχει γράψει τα κτίρια του αυτή η κυβέρνηση πρακτικά και τελείω εμφανώ καλό είναι να το θυμηθούμε και αύριο γιατί κάτι θα κάνουν. Κάποια κοροϊδία θα βρεθούν να κοροϊδεύουν. Μάζεψε τάχαμο ο και Μιτσοτάκη ότι και καλά θα κάνει κάτι. Πάγε. Θα γινει δυο δύο-τρει συναυλίε στου δικού του, αυτούς που οι και αυτού που ανεβαίνουν στι συνταλλίκε και αυτοί που παίρνουν εκπομπέ τη ΕΡΤ. Γιατί σε χαλάει να έχει κάθε Δευτέρα εκπομπή σαββόπλο, κάθε Τρίτη εκπομπή ε, συναυλία πρωτοψάλτη. Σε όχι, χαλάει. Όχι, όχι, δεν με χαλάει. Δεν δε με, με χαλάει. Τώρα. Ιδανικά θα μπορούσε να βάλει και κάθε Δετάρτη μια εκπομπή, κάτι, ξέρω εγώ, συναβλία με του παπαγάλου του Σκάι. Δηλαδή να έχει και ένα κελάι τη μέσα σε όλο αυτό. Καταρχά έχει τη βίζει στο Μέγκα. Εγώ έχω χορτάσει πολιτισμό ίδια ε ε ε ε ε Ανάμεσα στην πρωτοψάλτη, στην Ταλίκα Βίσαι. έξω του Μαξίμου και τη Βύση στο Μέγκα, προτιμώ τη Βύση. Και εγώ τη Δύση στο Μέγκα, αν κάτι Βίσαι. από τα δύο είναι τέχνη, λέω ότι είναι τη Δύση. Επειδή θα πει την παγκόσμια το Μητσοτάκη και επειδή θα βγάλει κάποιο μέτρο στήριξη που θα κοροϊδεύει πρώτα απ' όλα του ίδιου καλλιτέχνε και μετά όλου του υπολείπου μαζί. Το support του workers να μην μείνει μέχρι την ημέρα που θα βγάλει τη μαλικία του και να γίνει support all workers. Να το θυμόμαστε, γιατί μόνο έτσι θα πάμε μπροστά. Και το τελευταίο γιατί έχω από πολλά σήμερα Από πόσα θα παιδιά Ξηφίζεται το, το νομοσχέδιο για το περιβάλλον Το οποίο περιβάλλον ξέρω ότι δεν το τρώμε Δεν το παίρνουμε μιστό, Δεν ζούμε από αυτό κάθε μέρα που περνάει Όχι, απλά τελειώνει πρώτα στα μισά Ζούμε από αυτό, Αλλά, τελεία Αλλά καλύτερο γάμπιση γα... της ζωής μας που θα φάμε εμεί και τα παιδιά μας Από αυτό το νομοσχέδιο το αυρανό θα είναι ναι. Κύριε παρπαγιά σα. Κύριε Βιστέκι, τι γίνεται, σα είχα για εξοφλημένο ότι ψοφολογήσατε. Είστε πολύ καλοί υπομίει, χειμώστηκε αλλάστε και ενημερωτική μου μη... είσαι. Είμαστε είμαστε. Εσεί ζήτε τη βγάλετε καθαρία από τον κορονοϊό. Εγώ δεν έχω ανάγκη. Έχω... Σα είχα για ψοφίμη, έχω... τι έγινε. Έχω κολήσει μακία. Πιον. Μ... Γιατί έχετε από τι ξέρω απεριόριστη. Ναι. Πιον ε... κολύσατε. Φωφάμε κολήσω και κορονοϊό και επειδή και καλή χωρί φουμποίη και καλή ενημερωτική να μου δώσετε μια συμβουλή. Πάρτη. Από σήμερα φορά με μάσχε. Στον ε, στο τσιουτσόνι περισσότερο η ανάγκη. Το 2010 είχα τυφθεί πατέρα σου μενού πρωθυπουργού, επίτιμο. Και έχω ακόμα αυτή τη μάσκα του Κωνσταντινού Μισοτάκια. Αν μπορείτε, ευχαριστώ αλλά που... στείλτε και μια σέλφη, μην πάει χαμένο. Εμανυτερίδα! Αποτρέπετε κάθε μικρόδια από τα χέρια σας Δεν θα έχετε μικρόδια. Έμαυτερίδα. Είναι αντισηπτικό. Φυσικό είναι φυσικό. Μία επάλεψα κάνετε το πρωί, μία το μεσημέρι, μία το βράδυ, κάντε 17 χειραψίες, Δεν κολλάται τίποτα. Θα έχουν όλοι και χέρια, βέβαια με τις χειραψίες 17 ή 17 μπορεί να έχει ξεθημάει λίγο. Αλλά μόλις ξαναβάλετε το φυσικό αμαρτερίδα, θα ξανακοκοινήσουν και θα μπορείτε να αρχίσετε τα αντίστροφο πάλι να μετράτε τι 17. Χειράψιε, εδώ τα φάρμακα του Βελόπουλου τα πουλάμε κι εμεί γιατί μόνο Βελόπουλο κι εμεί θέλουμε να συμβάλλουμε στην δημόσια υγεία και στην επιστήμη. Στην επιστήμη. Ε, σαν σήμερα γεννήθει ο Μάρξ, το είπαμε και πριν, οπότε να συνεχίσουμε λίγο το μήνυμα. Αφιέρωμα, γιατί ξεχάσαμε έναν κορυφαίο Μαρξιστή. Η γνώση ε, σιγά σιγά γίνεται μια μεγάλη εξουσία, μια σημαντική εξουσία για να μπορούμε να σχεδιάσουμε το μέλλον μα. Και πιστεύω εδώ είναι ένα πολύ. Σημαντικό στοιχείο ε, για όσου ε, από τη γενιά μα και οι περισσότεροι τη γενιά μα είχαμε επαφή με τον μαρξισμό είτε με τον Α ή με τον Β τρόπο, είχαμε επαφή με τον μαρξισμό είτε με τον Α ή με τον Β τρόπο. Ε, Μιλώντα για τα, για την, τον, τα μέσα παραγωγή και ποιο ελέγχει τα μέσα παραγωγή, όταν μιλάμε για την κοινωνία της γνώση και γίνεται η γνώση όλο και περισσότερο το βασικό εργαλείο, τα μέσα παραγωγή. Σε μεγάλο βαθμό γίνονται, γίνεται η γνώση Μην έχετε απέτσει να καταλαβαίνετε Ό,τι λέει ο Γιώργος Γιατί από ένα σημείο και μετά χάθηκε Ο σιρμός, ο Συνειρμός Χάθηκαν όλα, δεν έχει σημασία Και όταν κρατάμε ότι είναι αμαρξιστής και όλοι σε κάποια φάση με τον α ή β τρόπο. Γιατί υπάρχουν πολλοί τρόποι να προσεγγίσει το Μάρξ. Φάνηκε αυτό από την δράση του Γιώργου Παπανδρέου στην Πρωθυπουργία και στην πολιτική γενικότερα. Οπότε α ή β τρόπος. Η Μαριλίζα που ήταν γραμματέα του Πασόκ. Μαριλίζα ξενό για να και τώρα είναι στα, στο ΣΥΡΙΖΑ στέλεχο πολύ μεγάλο. Ε, Προφανώ με τον α τρόπο είχε διαβάσει το Μάρξ. Συντρόφισες και σύντροφοι. Ο Μάρξ μας δίδαξε ότι σε κάθε εποχή απελευθερώνει η συνείδηση τη ανάγκη. Σήμερα η προοδευτική και αριστερή συμπόρευση με το ΣΥΡΙΖΑ και τι προοδευτικέ δυνάμει είναι η μεγάλη ανάγκη τη εποχή μα. Ναι, φάνηκε. Είναι αλφα τρόπος. Είναι η ανάγνωση με τον αλφα τρόπο. Ο κύριο που ακολουθεί, ο καραμπινάτο μαρξιστή, είναι με τον β' τρόπο. Εγώ δηλώνω αριστερό. Μπράβο! Αλλά το μέρα, όπω και το DM, δεν είναι ένα αριστερό κόμμα. Έχουμε και νεοφιλελεύθερου μέσα στο κόμμα μας, ξέρετε. Εγώ είμαι ο αριστερό μαξιστή από τα γενοφάσκια μου. Έτσι γεννήθηκα, έτσι θα πεθάνω. Ο Βαρουφάκη, βεβαίω, προφανώ είναι εδώ. Β' τρόπο. Και αυτό που ακολουθεί είναι Γ' τρόπο. Δεν έχουμε στόχο και πρέπει αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Να γίνουμε μια δύναμη συστημική αναλλαγή. Αυτό σημαίνει ότι ο μετασχηματισμός για τον οποίο τόσο λόγο γίνεται, όχι μόνο δεν καταργεί τα βασικά χαρακτηριστικά τη ιδέα και τη αξία μα. Αλλά ίσα ίσα, φιλοδοξεί να εμποτίσει με αυτές όλο το κοινωνικό σώμα Ευρύτερες δυνάμεις Γιατί μόνο ένα μεγάλο πλατή, δημοκρατικό, πολύχρωμο κόμμα Μπορεί να κάνει τις ιδέες της δημοκρατίας, της προόδου, του σοσιαλισμού Κτήμα της κοινωνικής πλειοψηφία Και άρα για να θυμηθούμε τον Μάρξ ηλική δύναμη Ναι Ικανή να κινήσει προς μπρο τον τροχό της ιστορίας Ναι δεν είναι μούτζα αυτό του Παπαγιανόπουλου, σκοτώνει ένα μυρμίγκι. Αυτό είναι την ώρα που λέει ο Τσίπρας για το Μάρξ και την ηλική δύναμη. Περνάει ένα μυρμίγκι πάνω στο χέρι του και του δίνει μία και το κατεβάζει κάτω. Τελειώσαμε με το Μάρξ σήμερα και τους σύγχρονους Μάρξιστές. Νομίζω πήραμε μια έτσι ευρία γνώση για το τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτό το τόπο και ποιοι έχουν επηρεαστεί βαθιά όμως από το Μάρξ και τα έχουν πάρει όλα στο πόχαρτο που έλεγε και χάρη κλείνει το τι ακριβώς έλεγε ο Μάρξ. Κάνει τηλεδιάσκεψη ο Κυριάκος με τους άλλους ηγέτες και στο στη μεγάλη οθόνη είναι η Ούρσουλα Φόρντεν, Φόντερ Λάιεν η πρόεδρος της Ευρώπης και ανταλλάσσουνε αυροφροσύνες. We continue with beautiful Greece. Prime Minister Kyriakos Mitsotakis will join us now from Athens. Kyriakos, you have the floor. Ούρσουλα, thank you, thank you very much and I would like to Ευχαριστώ you Ευχαριστώ. much. Ευχαριστώ. με κάθε Είναι ωραία αυτή η από κάτω και για πέταμα, αλλά Σαν σήμερα το 2010, πριν ακριβώ 10 χρόνια, είχαμε και τα τραγικά, τραγικότατα επεισόδια, να το πούμε, στην Μαρφίν. Μια τεράστια πορεία, μεγαλειώδη πορεία. Ήταν οι πρώτε του μνημονίου, γιατί στην Βουλή συζητιόταν το πρώτο μνημόνιο. Ε, τέτοια ώρα ήταν περίπου, μεσημέρι, ίσω και λίγο πιο μετά. Είχαμε του τρει νεκρού, την Αγγελική Παπαθανασοπούλου, 32 ετών, ήταν και έγκυο τον τέταρτο μήνα. Τον Επαμινόνδα Τσακάλι, 36 ετών και την Παρασκευή Ζούλια, 35. Ετών. Αυτά συνέβησαν σαν σήμερα στη μαρφίν και άκουα νωρίτερα τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μισοτάκη στο στη Βουλή να λέει θα αναρτηθεί εκεί μια πλάκα σωστό να θυμούνται και θα γράψει ποτέ ποτέ πια θα γραφτεί σε αυτήν την πλάκα. Θα πρέπει κανείς, να... όντως είναι σωστό να γράψουμε ποτέ πια να θυμηθούμε όμω και κάποια πράγματα ότι καταδικάστηκαν τρεις έγινε δίκη. Καταδικάστηκαν τρεις ο διευθύνων Μαρφίν. Ο υπεύθυνος ασφαλείας του κτιρίου και η υπεύθυνη του καταστήματος. Αυτοί οι τρεις καταδικάστηκαν γιατί δεν υπήρχε στο συγκεκριμένο κτίριο έξοδος κινδύνου. Ήταν, ήταν κλειδωμένη, γιατί υπήρχε μάλλον αλλά ήταν κλειδωμένη και για να ανοίξει ήταν απαραίτητη η χρήση τηλεχειριστηρίου το οποίο βρισκόταν στην κατοχή της Διευθύντρες η οποία δεν το πάτησε και ποτέ. Εργαζόμενοι στη Δίκη κατέθεσε πω είχε γίνει μια φορά επίδειξη χρήση των πυροσβεστήρων και μια άλλη πω είχαν διανεμηθεί στο προσωπικό ενημερωτικό αφιλάδιο για θέματα πυροπροστασία. Δεν είχε γίνει καμία άσκηση ποτέ για τέτοια θέματα όπω πρέπει να γίνεται σε όλα τα μεγάλα κτίρια, χώρου που δουλεύουν εργαζόμενοι πολυόροφα και το καταλαβαίνει ο καθένα. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, όχι μόνο δεν είχε δοθεί εντολή στου υπαλλήλου να εγκαταλείψουν τι θέσει του πριν τον εμπρισμό. Όταν ήδη υπήρχαν φόβοι για σοβαρά επεισόδια, αλλά αντίθετα του είχε δοθεί η οδηγία να εργαστούν κανονικά. Όντω, πρέπει ένα ποτέ πια να υπάρχει απ' έξω. Τα τρία στελέχη τη τράπεζα καταδικάστηκαν σε ποινέ φυλάκιση 22 ετών, θα εκτίσουν τα 10, και η διευθύντρια, οι δύο, και η διευθύντρια σε 5 έτη και ενό ε, μήνα. Εκ των υστέρων έγινε γνωστό ότι οι υπάλληλοι βρίσκονταν στην τράπεζα εκείνη τη μέρα, παρόλο που είχε κηρυχθεί γενική απεργία, από φόβο μία μήνα να Γιατί ξέρουν όλοι ότι από εκεί θα περάσει πορεία. Είναι, δεν τα λέω όλα αυτά για να θώσουμε τίποτα δεν έχουμε καμία τέτοια πρόθεση ήταν φρικαλέες οι εικόνες τι θυμόμαστε όλοι στα μπαλκόνια οι εργαζόμενε, να φωνάζουν όμως το ποτέ πια σωστό και δεν, το, ένα, ένα σοβαρό κίνημα δεν επιτρέπει να γίνονται τέτοια να καίγονται άνθρωποι ζωντανοί όμως το ποτέ πια πρέπει να αναφέρεται και σε άλλα θέματα όπως αυτά που συνέβησαν ε, μέσα σε αυτό το κτίριο και όπως συμβαίνει σε πολλούς χώρους εργασίας που με την τραγική αυτή αφορμή βγήκαν όλα στην επιφάνεια. Θα πάμε κατευθείαν στο λαό γιατί δεν χωράει κάτι άλλο. Ε, θα σας αποχαιρετήσουμε με αυτές τις σκέψεις. Έχουμε το τρίτο μέρος του λαού όπως ακούσατε. Μας πάει στο μαγαζίνο. Εμεί τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Λέγεται. Χαίρετε. χαίρετε. Ποιο χαίρετε, ρε παιδί, Όλοι. Ε, δεν ξέρω ποιο Πα... χαίρετε, κύριε. Κάποιοι χαίρονται. Μη φωνάζει. Ό,τι μη... θέλω θα κάνω. Όχι, δεν είναι. Θα κάνει ό,τι θέλει. Κάποτε μα έλεγε ότι ο, ο Κούλι Τίνο είναι παιδί και κυλακεί και τα λαλαλαλα. Το αγαπήρε, μπορεί, κουφάλα, έτσι. Ε, τι να κάνω, Έ, έπεσε τον Παγιόκο. Support Art Workers. Τι να κάνω, να. Έτσι μπορούσαμε να πάρουμε λεφτά, έτσι πήραμε. Σημασία είναι το εξή, ότι από εδώ και στο εξή θέλω κάθε μέρα να μου βάζει στον Άδων ή όταν έλεγε ότι είναι ψεύθε και κλέφτε οκέι bro θα πάμε στην κλογεση θες είτε πας οκητε η δημοκρατία γιατί ο ψήφου του νομιμοποιεί την κλοπή του δημοσίου χρήματος τα κόμματα κόματα δύο είναι και κλέφτες και ψέφτες mm. Εντάξει, δεν θα πληρώνουμε μιστό τώρα να, με, για να τα να, καλα να μην ακούμε και να βγάλουμε Όχι, θα πληρώνεται αυτό δεν καταλαβες το ξέρω ότι πληρώνουμε, γι αυτό ακριβώς το λόγο θα περιμένω κάθε μέρα στο να ναόνη να περιμένεις για το goal για το goalι να δούμε τι μας είναι Κουμπάρας του παιδί, ξέρω εγώ, ξέρω εγώ τι ακριβώς είναι εκείνα τα άλλα. Πώ σου φαίνεται η ασυδοσία τη αστυνομία επί δεξιά, είδε στο περιστατικό του Μιχαλακοπούλου. Ναι, ναι. Ναι, το περιστατικό με τη νίκη που το παρέσυρε το μηχανάκι ή το περιπολικό το είδε. Όχι, δεν το δοθώ, για πε. Και αυτό, ναι, ήταν ένα παιδί που πήγαινε κανονικά, περνάει περιπολικό με κόκκινο φανάρι και χτυπάει ένα μηχανάκι, δεν έγινε τίποτα. Και θυμάμαι ότι επί Καραμανλή έκανε μια μαντακιά αστυνομία, του κράζαμε εμεί κουκουέδε και βγαίναν και ζητάγανε συγνώμη. Και τώρα αυτή η δεξιά έχει τέτοια ασυδοσία, και αν θυμάσαι, επει, εγώ καλά τι εκπομπέ σου, Είχε πει ο Άντωνη ότι με αυτά που έχει κάνει εσύ ο ΣΥΡΙΖΑ, όταν βγούμε εμεί κυβέρνηση, θα είμαστε πολύ σκληρότεροι. Α, στη και τον Α που του είχα πάρει. Εντάξει, δεν είναι παρακρατικό από του δικού σα που πετάνε μονατόφσκι σε πορείε. Εμεί έχουμε παρακρατικού. Όχι. Πάλι τα γεια, λέμε. Εντάξει, αυτέ τι τρίγε πρέπει να πάνε να Μετά το ΣΥΡΙΖΑ, να ξέρει το μόνο καλό του ΣΥΡΙΖΑ, θα κι εμεί πολύ διαφορετικοί, πιο απελευθερωμένοι. Με το ξύλο και όλα αυτά. Δεν χρειάζεται καθόλου ξύλο. Το και Ε, δεν φάγαμε τ Μόνο σε κλειστό χώρο, όπως είδαμε σε ορειονοδικείο του πληστηριασμούς, δεν έχει πέσει ποτέ επί Νέα Δημοκρατίας. Ναι, ναι, ναι, το συμβάστε, μόλις συνθυμίσου το αυτό, σε το είχε πει, ότι με αυτά που κάνω στη Ρίζα, τώρα δεν θα φοβόμαστε, θα σας τεσκίσουμε. Αυτό ήταν το νόημα και αυτό πέρασε. Δεύτε η δεξιά, ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή και για αυτό που περνάμε τώρα. Ε, η δεξιά καθόλου την ξηλάς εσύ, μια χαρά, μ να σα αφήσω το τηλέφωνό μου, γιατί έχω μάθει ότι οι αριστεροί είναι πολύ ανεκτικοί. Να πάρω του πυράβλου τη γυναίκα, βρε. <laughs> <laughs> Τραβμακατούρα και λίγο. Και κάτι ακόμα, ρε φίλε. το πάμε. Μια ελληνική σημαία, ρε παιδιά. Εντάξει, και εγώ μ' αρέσει κομματική σημαία, ωραία. Τι Μια ελληνική σημαία, δεν σα ασφαγε... πω. λίγο την πονοτροπία του κόκκινου, ρε φίλε. Έτσι λίγο γαλάζκο. Αυτό ήταν το θέμα, σου ένα τώρα, μάλιστα. Ποταρχάς θέλω να πω συγχαρητήρια. Γιατί? Όταν βγάλατε το δικηγόρο του Δημάκη. Να. Χαίρομαι πάρα πολύ που πήρε το δρόμο του το παλικάρι αυτό. Γιατί άκουσα ότι τελείωσε η απεργία πείνας. Ισχύει. Θα γυρίσει τον κορυδαλό. Αμήν. Είναι από μερή μου χαρά. Χαριτήρια για το κουκουέ, για την, για την όλη στάση που κράτησε. Και από την άλλη μεριά βέβαια που δεν πήγανε εναντίον. Ναι. Έλα που γελάω τώρα με τα τηλεφωνήματα το δεύτερο μέρο. Έχετε σκεφτεί ποτέ να πληρώσετε, να δίνετε δικαιώματα στον άλλον και σε όλου του καραγκιόζητε του τι? να του πληρώνετε δικαιώματα ρε παιδί, για το υλικό που σα δίνουν στην εκπομπή. Το έχετε σκεφτεί ποτέ, Όχι βέβαια. Σε κάποιου πληρώνουμε. Τέλο, τι είμαστε, Μην σα ζητήσουν καλύτερα να το θέσω έτσι. Μην σα ζητήσουν. Ε, μα τη φορολογία, μην Α, και ένα δεύτερο τελευταίο. Εγώ με αποφάσισα αντί να βγω έξω, τον έβγαλα έξω, αλλά δεν βρήκα τίποτα. Τον έβγαλες, τον ποιος το κατάλαβε, ούτε εσύ. <laughs> Άμα δεν φαίνεται ούτε ούτε σε στο ένα μέτρο, <laughs> τι να το κάνεις, άστο. Δεν μπορώ, είσαι θεός, ρε. Κάντω και κατευθεία, να κατευθείαν να βγάλει και τίποτα. Δεν μπορώ, τρελα, λες φάσεις. Έλα, γεια.